να στο σημείο αυτό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο άδων Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση έστω και και στην εξορία. Τι κάνει ο εμείς δοκάταρ; Για Θα μα κοτόσουνε δηλαδή; Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, έστω και στην εξορία. Ξεκίνησε yeah. ο ήρθατε στις εξορίες πρωτού και κάτι. Ένα άξιο Ελληνόπουλο, ίσω το πιο άξιο Ελληνόπουλο, το στείλαν να το λυγίσουν ή για να το λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Είναι στην εξορία ο Άδωνη Γεωργιάδη, θα έχετε μάθει. Είδαμε χθε την πρώτη εικόνα, ήταν όντω θλιβέρη. Να μην είναι ο Άδωνη σε πάνελ, να μην είναι στο τραπέζι και να είναι σε παράθυρο, στο δίπλα στούντιο και να βγαίνει από ο Λίνκ. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Ντροπή και έσχο. Το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει ένα θέμα. Δείχνει από τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώ θα συμβεί όταν έρθει και στα πράγματα, και εξαιτία αυτού του λόγου πρέπει να έρθει στα πράγματα πολύ νωρί. Έβγαλε μια απόφαση. Ασχολήθηκαν με τον Άδωνη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβετε που πηγαίνει η χώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκατσαν και είπαν ότι δεν θα ξαναβρεθούν μαζί, δεν θα συμπέσουν σε πάνελ. Ό,τι πιο ιερό υπάρχει στην ελληνική δημοκρατία το πάνελ, δεν θα ξανασυμπέσουν σε πάνελ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι δεν τον θέλανε δίπλα του και αναγκάζονται οι τον βγάζουν από την εξορία. Το πήρε ο ίδιο κατάκαρδα. Και έβγαινε και έμπαινε συνεχώ και μιλούσε για την εξορία του. Δεν θα περάσει ο φασισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάμε ξανά τον Άδον, φαντάζομαι και όλοι εσεί, στα κανονικά παράθυρα δίπλα από του άλλου. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδηγηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Στον φρουγόν το πείσμα. <Ριζομαι> Θα στα πούμε όρθιοι. Ω χριστιανό Ορθόδοξο και Ιώσιμητέρα Εκκλησία, ορκίζομαι στο όνομα του Παντοδυνάμου Μαστεού Θεού, στο όνομα του κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη Αγία Τριάδο, να μείνω πιστό στην θρησκεία μου και στην πατρίδα μου. Στι καρδιέ σα, τσάλη, φλόγα Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν τη μυστέρα ρανίδα του αίματό μου υπέρ της θρησκείας και της πατρίδας μου. Μάνα, μάνα μη στενάζεις, μάνα. μάνα μη χρυνείς, τώρα πέφτουν οι τρόνοι και τραντάζει γη. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε, εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο Μαραθώνα. Μαζεύσου αγαπούλα μου λίγο, γιατί είναι ποιο κόσμος. Τώρα πέφτουν οι χρόνοι και κρατάζει η γη. Έχουμε κλέξει τον στρατηγό μας, είναι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Αμαράς, τότε ο Νομιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλο ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι πιεζόμαστε μέτρα, φόροι, χαράτσια Αυτά είναι τα βέλη, πέντρες Η πίεση των εύκολο Όμως αν η φάλαγγα μην είναι στεταγμένη Θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία Είστε εδώ ακόμα ε, Αυτά έλεγε ο Άδωνης και τον μαζέψανε Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αποφάσισε να βάλει Να τέρμα σε όλα αυτά Στράφηκε προσωπικά κατά ενός του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπο, αυτός είναι αυτό είναι το κόμμα, αυτός είναι ο εκπρόσωπος και έτσι λοιπόν είχαμε όλα αυτά, επειδή είναι ένας καλός χριστιανός, ένας καλός πατριώτης, ένας πάρα πολύ καλός δεξιός όλα αυτά δεν τα αντέχουν οι άλλοι δίπλα, είναι αριστερή, είναι πολύ αριστεροί μάλιστα οπότε αποφάσισα να βάλουν μια τάξη και απαγορεύουν. Τον Άδωνη δίπλα τους να κάθεται και να συνομιλεί δίπλα. Ένα χτύπημα στη σάτυρα είναι αυτό. Πρέπει τώρα να βρουν όλοι οι δημοσιογράφοι πατέντες ώστε να μας λείψει ο άδωνη. Έχουμε την απολογία γιατί τον κάλεσαν νωρίτερα εκεί στην Κουμουρδούρου τον Άδωνη και έδωσε τη δική του απολογία. Το πάρσιμο της πόλης, δημοτικό. <Συλίου> σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια.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 Είμαι μια λάμπα Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη φραγιά να έρθουν τρία καράβια. Καράβια λίτρε μα στήριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο. Κλάψε το βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο την άγια τραπεζά μα. Μη μα την πάουν τα σκυλιά και μα του μαγαρίζουν. Αχ! Άξι και Η δέσπινα τα ράχτηκε. Και δάχρυσαν οι εικόνε. Σώπασε κύριε δέσπινα. Και μην πολυδάκριζες! Στοράσκα μίνες εσύ! Πάλι! Μα που να ραγούσες τους δέρμανους μου Πάλι! Για σκασμός που τολμάει να μου σηκώσει και φωνή! Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς! Πάλι δικά μα είναι! Σε ευχαριστώ βανεργέρο. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή! Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρωλάει ασυστόλο. Να και μια αλήθεια. Ακούσαμε την απολογία του Αδόνιδο. Έτσι ακριβώ θα είπε και στην Κουμουνδούρου. Λογικό. Συγκινεί του πάντε. Πάντα οι απολογίε αγωνιστών, εξορίστων, συγκινούν πάντα τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε και παράδοση σε τέτοιε μαύρε καταστάσει, οι οποίε, όπω βλέπετε, δεν λένε να κοπάσουν, να σταματήσουν παρά την ειρήνευση που έχει φέρει ο Αντώνη Σαμαρά και την ομαλότητα στον τόπο. Γιατί έχει έρθει και αυτή η ομαλότητα στον τόπο. Ο Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, απόσπασμα ομιλία στο φεστιβάλ προχτέ τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αμαράς και ο κύριος Βενιζέλος είναι οι αντιμνημονιακοί που βγάζουν τη χώρα από το μνημόνιο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει ασυστόλος. Πορτά βέλα, τσιά, βέλα, τσιά, βέλα, τσιά, τσιά, τσιά. Ο Μπούκο η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό Ο Μπούκο η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό συγχαρητήρια. Ο κύριος Σαμαρά και ο κύριος Βενιζέλος είναι οι αντιμνημονιακοί που βγάζουν τη χώρα από το μνημόνιο Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό ε, Ακούμε και κάποιες αλήθειες που και πού χρήσιμες είναι Αν και ο κόσμος δεν θέλει τις αλήθειες όπως ξέρετε πολύ καλά και έχουμε καταλάβει όλοι μας Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το δράμα του Αδόνιδο, δεν μπορούμε, ο νους μας γυρίζει πάντα στην εξωρία, τουλάχιστον εκεί στην εξωρία θα έχει καλή παρέα. Σας λείπει ο πατέρα σας και πρόεδρε, δηλαδή... Και ο παππούς και ο πατέρα Και ο παππούς και ο πατέρας, βέβαια. στιγμές ήταν τότε που είμαστε στην εξωρία στον Καναδά Μάλιστα. και είχαμε το όραμα ποια θα είναι η αυριανή Ελλάδα Μάλιστα. και στην εξωρία γίνεσαι πιο Έλληνας Μάλιστα. γίνεσαι πιο Έλληνας διότι ε, την πονάς την, ε, δεν την έχεις κοντά δεν μπορεί να πηγαίνεις Μάλιστα. και αισθάνεσαι πραγματικά με τον Ελληνισμό ε, ε, ότι Μάλιστα. δένεσαι με αυτή την παράδοσή σου Μαϊστα Μαϊστα Μαϊστα θες το βράδυ μου στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμό. μου. σα πω το συμβούλιο κάτι να σπεράσει μέσα. Όλοι έχουμε ένα, όλοι έχουμε ένα στόχο κοινό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Λάρα, είμαστε σε φίλιο. Ο Μιχελάκης είναι αυτό που έκανε μια διαπίστωση, μια διαπίστωση που νομίζω την έχουμε κάνει όλοι μα. Αυτό ήταν το δράμα του Γιώργου, γιατί δεν είναι μόνο άδωνη στην εξωρία είναι και ο Γιώργο. Τα καλύτερα παιδιά έχουν φύγει εκτό Ελλάδα. Αυτό θα το πληρώσει η Ελλάδα. Το πληρώνει ήδη. Τι θα το πληρώσει. Ευτυχώ έχει μείνει η βούλτεψη. και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να φύγει και παράκληση δική μα και έκκληση. Δεν ξέρω τι θα γίνει στι εκλογέ. Οπότε γίνουν και όταν ό,τι γίνει. Η βούλεψη πρέπει να παραμείνει ω βουλευτή, καταρχήν. Την ψηφίζουμε όλοι, εννοείται στη Β' Αθήνα. Αν και είναι πολύ καλή εκεί μέσα, αλλά τη βούλτεψη την ψηφίζουμε και αν γίνεται η νέα κυβέρνηση, η επόμενη, που μάλλον θα είναι αυτό που λέει ότι τρολάρει τον ελληνικό λαό, του Αλέξη, να κρατήσει τη βούλτεψη σε κάποιο υπουργείο, τόσα υπουργεία χρήστων θα υπάρχουν. Ας μείνει και η Σοφία σε κάποιο από αυτά. Υπάρχει λόγος να μείνει εκεί γιατί δεν θα είμαστε Ελλάδα. <στομίως> Δείτε τι γίνεται στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή Η Αργεντινή είναι σε χροκοπία Έχει ένα τεράστιο πληθωρισμό Έδιωξε <στομίως> η κυρία Φερνάντε Στον ίδιο <κοχ> ιατρικό τραπεζίτη Διότι δεν μπορεί να βρει λύση στο πρόβλημα που έχει ξεκινήσει αρχές του καλοκαιριού. Η Αργεντινή θα γίνουμε μέσα εδώ Μα βεβαίω. Σε περίρες Σουνα <στομίως> μοντάνια <στομίως> Και γιατί θα γίνουμε Έτσι, εδώ, Μα βεβαίω. Δε δε βεβαίω, θα γίνουμε πριν. Επί Σαμαρά, θα γίνουμε Αργεντινή. Όχι μετά, επί Τσίπρα. Να ακούσουμε. Έχει έρθει η ώρα. Μια ανάλυση οικονομικοπολιτικού περιεχομένου. Νομίζω έχουμε τον καλύτερο. Ποιο Βαρουφάκη, ποιο Λαπαβίτσα, τώρα σιγά. Έχουμε τον Λεωνίδα Γιοργιάδη, αδερφός του Άδωνη. Πιάνει και τα οικονομικά, αλλά κυρίως τα πολιτικά. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο που έκανε η Χρυσή Αυγή δεν ανήκει στην δεξιά. Σε καμία Διότι δεν πιστεύει στην ελεύθερη σε απολύτως. οικονομία. Σε απολύτως, Η ελεύθερη οικονομία, η Χρυσή Αυγή είναι σοσιαλιστές. Η Χρυσή Αυγή είναι σοσιαλιστές. Ευτυχώ μπορεί να φεύγουν κάποιοι εξόριστε, αλλά μένουν επίση καλά μυαλά εδώ που, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν στοχηματισμό τόπο και κυρίω στο λαό. Ο Σταύρος δεν είναι δεξιό, ο Θεοδωράκη, δεν είναι αριστερό, είναι το κέντρο. Τι ακριβώ και πιο ακριβώ κέντρο. Εάν σε ρωτήσει κάποιο μετεκλογικά, πού είσαι πιο κοντά, στη Νέα Δημοκρατία ή στον uh, ΣΥΡΙΖΑ, τι απαντάς. Δεν είμαι πιο κοντά σε κανέναν του δύο γιατί έχω. Μια υπεύθυνη σχέση. Είσαι κέντρο-κέντρο, δηλαδή μισό Είμαι το κέντρο των αλλαγών. Είμαι το κέντρο των αλλαγών, όχι το ραχνιασμένο κέντρο. Ναι, έτσι, το κέντρο των αλλαγών. 701, κέντρο. Είμαι, το κέντρο των αλλαγών. 701, κέντρο. Είμαι το κέντρο των αλλαγών. Κέντρο, Αγία εκκλησία στο... στο Νέο Αυτό το κέντρο λοιπόν, ο Σταύρο Θωδωράκη, είναι το κέντρο. Αυτό που αναφέρονται, αυτοί που αναφέρονται, για να βρούμε το δρόμο μα να πάμε σωστά στην Αγία Τριάδα, στο νέο Ηράκλειο. Η Βούλτεψη. Σοφία Βούλτεψη. Ενότητα, Σοφία Βούλτεψη. Ευτυχώ βγαίνει συνεχώ, πράττει, μιλάει, σκέφτεται και ξεδιπλώνει τη σκέψη τη. Γιατί πολλοί σκέφτονται, αλλά δεν τολμάνε να τα ξεδιπλώσουν όλα. Η Σοφία Βούλτεψη το κάνει με παρησία έτσι, και θάρρο, όπω αρμόζει σε έναν πολιτικό τέτοιου Βεληνικού. Μιλούσε. Με αφορμή αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρα στο προχθεσινό, στην προχθεσινή τομιλία στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ που είπε το σύνθημα τη ΕΠΟΝ πολεμάμε και τραγουδάμε, το πιάνει αυτό, γιατί αυτό διάλεξε το επικοινωνιακό επιτελείο η μόνη τη συμβούλτεψη, ότι πρέπει να χτυπήσει και είναι επιχείρημα κατά του αντιπάλου. Και αρθρώνει επιχειρήματα με βάση αυτό. Ήθελε να πει η πίτρια ότι δεν έχει σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ σημερινός με την ιστορία. Τη αριστερά, της διώξης και όλα τα υπόλοιπα Από όλο αυτό που σας είπα τη διάλεξε να πει ως επιχείρημα Δεν μπορείτε Ξέρετε να καπηλεύεστε το λαμπράκι δηλαδή... το οποίο η τελευταία φράση ήταν Λα... μακάρι ειρηνοποιεί για να κηρύσετε εσείς το μίσος ως και ως το διχασμό πολίτης, Δεν μπορείτε να λέτε άνεργος, ότι ο Πέτρουλας πίκλες, σκοτώθηκε το για τι πράγμα Για πέστε μου, για αυτά που λέτε εσείς σκοτώθηκε ε, Τις δεν μπορείτε να λέτε άνεργος, ότι ο Πέτρουλα σκοτώθηκε το γιατί πράγματι και με στεφάνει αυτό που λέτε εσεί σήμερα σκοτώθηκε. Το βούλτεψι είναι ιδέα, δεν είναι τίποτα απολύτω. Σκέφτηκε, έκατσε, κατέστρωσε και είπε. Αυτή είναι ακριβώς τη σκέψη. Συνέδεσε τον θάνατο του να το 65 επί αποστασίας σε διαδήλωση στις σταδίου δύο, σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες παγκόσμιες, οικονομικές, με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και προσπάθησε να πει ότι δεν έχουν σχέση αυτά τα δύο για να προχωρήσει παραπέρα τι σκέψη. Την προχώρησε, θα ακούσουμε πως την προχώρησε αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και κάποια χρηστικά όπως το τηλέφωνο επικοινωνίας 211 208 200 800, το mail επικοινωνίας studio papakirialfm.gr διευθυνσή του και ο πενταψήφιος αριθμός επικοινωνίας Μέσω κινητών είναι ο 54% Εκεί γραφτερία αλλά ένα κενό Και μετά όποιο ό,τι θέλετε ως μήνυμα Για να το διαβάσουμε εμείς εδώ Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο Και η Σοφία Βούλτεψη Η ιδέα Σοφία Βούλτεψη Ψίων! Ψίων! Μάθημα ξέρεις <Συλίες> Νέκρα και κασίδα Μάθημα, λέω, ε, λέγε, λέγε. Ο Άρης ο Βελουχιώτης και οι Επών πολέμησαν για να έρθει μια μέρα ο Τσίπρας στην εξουσία mm. Ο Μπελογιάννης πήγε στο απόσπασμα επειδή τα βάλε με τη Μέρκελ Ο Πέτρουλας σκοτώθηκε σε κάποια διαδήλωση υπέρ των πλαστών στοιχείων Και ο Λαμπράκης έπεσε πάνω του το τρικύκλο επειδή κήρυξε την ανατροπή <ΣΣΣΣΣ> Ενώ οι τελευταίες τώρα... του φράσεις Βόλτες, και ήταν μακάρι οι This fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Fiore del partigiano. Morto per la libertà. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, έστω και στην εξορία. Ξεκίνησα εκείνη το ΣΥΡΙΖΑ τις πρωτού κυβερνήσει κάποιος. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά Γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω, ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδηγηθώ και να λευθαρώσω την πατρίδα. Γύρω στη Μελπίδα το σύρματο Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα Ανθιπολογαγός Με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη Και τώρα Ύστερα από τόσα αγώνας και δεκάδας μαχών Να είμαι στην Αγιά Σοφιά Μπράβο Πολύ κρύο Πολύ κρύο <πληκριο> Να Πολύ κρύο Ο κύριος Αμαράς και ο κύριος Βενιζέλος Είναι η αντιμνημονιακοί Που βγάζουν τη χώρα από το μνημόνιο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό <σμήλεια> ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος είναι η αντιμνημονιακοί που βγάζουν τη χώρα από το μνημόνιο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ Άρχισε να τρολάρια στη στόλο. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και τι λέει ο πρόεδρο και μπράβο. Τορίστε το εδώ υπάρχουν και ακροατέ που είναι χαρούμενη για αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην δέχεται δίπλα του τον άδεινη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ένα ακροατή, απέδειξε και άλλη μια φορά ότι έχει χύμονε. Χθε στην εικόνα του άδων ήταν σαυγαλμένη από την Ελληνρένια. Ναι, πάντω να παραδεχτούμε ότι ήταν ένα θετικό μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώσα μόλι μια μαγική γαλήνη, βλέποντα τον άδωνη εκτό πάνελ ω που έχει ξεπέσει ο ελληνισμό και η αριστερά να θέλει. Ως αίτημα, να θέτει ως αίτημα και να υλοποιεί τον Άδωνη εκτός πάνελ. Η σάτυρα, κανείς δεν σκέφτεται τη σάτυρα γιατί δεν είναι το ίδιο όταν είσαι το πάνελ δημιουργούνται άλλα κλίματα και άλλα κύματα μαζί με τους δίπλα οπότε ε, έχουμε μια απώλεια, πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι. Και ένα άλλο μήνυμα, να Πώς άραγε παίρνει ο σταθμός, για το Ρία λέει, που μετατρέπει σε παράρτημα της κομμουνιστικής προπαγάνδας του 4% του περι Που μετατρέπεται, ήθελε να πει, σε παράρτημα τη κομμουνιστικής προπαγάνδας του 4% του Περισσού. Το πώς θα παίρνει ο σταθμό δεν ξέρω, θα σα απαντήσει ο σταθμό. Μπορούμε να σα πούμε πόσα παίρνουμε εμεί ω Ελληνοφρένια. Η απάντηση είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά σε ρούβλια. Μα τα δίνουν, έχουν μείνει από την παλιά εποχή και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώ θα τα κάνουμε. Και μέχρι τότε ακούμε κάτι που επίση είναι προπαγάνδα κομμουνιστική του 4%, τη Σοφία Βούλτεψη. Ο ελληνικό λαό είναι σε δυσκολία μεγάλη. Είναι σε καλύτερη σιγρότερα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτού οι οποίοι περιορίζονται στι περιγραφέ και τι καταγγελίε. Ξέρετε πόσο καλή ήμουν εγώ στι περιγραφέ. Εγώ ξέρετε πόσο καλή ήμουν στι περιγραφέ ω δημοσιογράφο. Αρχίστε δεν είστε για να Θα πάμε να ακούσουμε λαό. τον έχουμε τον λαό. Η Σοφία η Ιβούλτεψη λοιπόν η οποία ακούσατε κανονικά, δεν μιλάει για τον εαυτό της για τα χρόνια που ήταν στη μαχόμενη δημοσιογραφία. Θυμόμαστε όλοι πόσο καλή ήτανε, εγώ όχι, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα θυμούνται πόσο καλή ήτανε. Ο λαός μέρος Α.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 Τα ίδια έκανε στο ριζοσπάστιο και απολύσταται. Τε... Α λένε, εντάξει, οκ. Okay. Α ας λένε, ας ας λένε. Θα ψάξουμε πάνω να βρούμε ποιο είναι ο χειρότερο. Εντάξει, οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα, θα απαντήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι στο φεστιβάλ Νεολαία που είχε το εντελώ εντεχνήλα σύνθημα στου δρόμου τη ανατροπή, Σμιλεύουμε το μέλλον. Μαου, wow. υπήρχε πίτσα Παπαδοπούλου και Γιώργο Μαργαρίτη. Τα ανοίγματα λοιπόν. Εντάξει, Μαργαρίτη είχαν, γάρα, δεν είχαν και τα Λάρα. Άντε και στον καρά, άμα φτάσουν πια στον τα λάρα, μετά, έχουμε γίνει όντω Για, δηλαδή, παγκόσμια δύναμη. Καλάρα καλά στη δεύτερη τετραετία. Είναι το σωστό. Με καλή επιτυχία εύχομαι σήμερα. Όλα καλά. Να σου πω τώρα κάτι άλλο προσωπικό. Ε. Η σταματίνα που την είδες από κοντά είναι ωραίο μωρό. Όχι απλά ωραίο. Τουμπάνο. Έλα, μου λεύτερια κολλά. Τι να μου σου πω. Δεν μπορώ να μην σου πω. Τουμπάνο. Ωραία σε ζηλεύω ρε. Καλά κάνεις. Τουμπάνο. Πήρες και τηλεφωνάκι μόνο έτσι. Μπορώ να πω. Ε, εντάξει. Όταν με το καλό κυβερνήσει το Κουκουέ. Ποιο καλό, παιδί μου, καλό το λε αυτό. Με το καλό. Αφού θα έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει κυβερνήσει μετά, μετά στο Κουκουέ. Ε, όχι θα αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω Λάχι, να είμαστε απεσιόδοξοι. Δεν θέλω. Λάχι. Κοίταξε, αφού ακούμε τον Καλαμπόκι, πρέπει να τον πιστεύουμε. Ούτε η Βούλτερη το έχει δεδικασμένο. Το μαλλίβο είναι. Όχι, όχι, όχι. Αφού εγώ τον Καλαμπόκι, τον θεωρώ φίλο μου, εγώ τον πιστεύω. Θα αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα την κυβερνήσει τον Κουκουέ. Εσύ πιστεύει ότι ένα αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κυβερνήσει του Κουκουέ, δηλαδή το επόμενο σενάριο μετά το ΣΥΡΙΖΑ είναι του Κουκουέ. Εγώ εκεί θα πάω πάντω. Δεν ξαναγυρίζω πίσω, αλλά σε ρωτάω κάθε πότε θα κάνουμε εκλογέ. Δεν θα κάνουμε κάθε τρει και λίγο. Αχχχχχχχχχ, <laughs> μπράβο. Λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε κάθε τρει και λίγο εκλογέ. Λειτουργήσε. Αυτέ οι μαντέρε ψηφίζατε. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά αυτή. Είναι... Σαν ημιτασιόν αριστερό ο Κουβέλη, αυτά βλέπει γι' αυτό δεν παρετείται. Να, να, μία... να σου πω τώρα, επειδή πε που βέλει τώρα και με ρεθίζουν αυτά, τον πήρατε στο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα το κουβέλη. Τι να τον κάνουμε με τώρα, εντάξει. Δεν καλά, καλά, πινά, μη βιάζει, δε. Μεγάλη πινά, φάει, μόνο. Ναι ναι, αλλά με είναι αυτό. Γεια, αυτό το έχετε ψυχολογικά το αυτό. Εντάξει, το, εντάξει. Που, που πήγε ο μικρό μπροστά. Mm. Ε, το πάρουμε, το και ένα πίγι, πάρα, α, α, Αυτό μ' αρέσει. Ναι, το, πινά, το άνοιγμα, πινά, το, άνοιγμα, πινά, το άνοιγμα, πινά, μ' αρέσει. το άνοιγμα στα δεκανίκια κυβερνήσεων. Μ' αρέσει. Πες Να σου πω να κάνω μια παρατήρηση τρομοκράτε και διαφήμιση για το τα ταξί. Mm. Ρε παιδιά, όταν θέλετε να παραδώσετε κλειδιά, βρέστε ένα ταξί στον δρόμο, δώσετε 100 ευρουδάκια και πέσουν πάρουν τα κλειδιά και πράγματα εκεί. Mm. Μην το πιάνουν τον τρομοκράτη. Ασυνόδευτο λέγεται αυτό. Πάνε, πάνε οι ωραίε εποχέ που ο κουφοντίνα έδινε 100 στάρικα στου για να παραδοθεί. Πάνε. Μπράβο, για πορεία, παιδιά Δεν έχει παραστάτε οι καινούριοι, είστε εστάδια... Τι θέλετε, παιδιά, κλειδιά, ό,τι μου χαρτιά ταξιτζίδε, πάνε 100 στάρικα και την κάνουμε τη δουλειά. Έλα, Αποστόλη! Έλα. Έλα, Μωρό, τι κάνει. Τι Μωρό, μου και τέτοια Μωρή, γνωριζόμαστε? Ναι, από χθε. Από χθε? Σχεδόν γάμο. Λοιπόν, ε. να πα με στο σπίτι, να βγάλει τα πιάτα του πλητήριου πιάτων, ναι. να μαζέψει τα πλωμένα, Καλέ, τα να έχει ένα φαγητό σκάσε. Σκάσε, γυναίκα. Να έχει ένα φαγητό έτοιμο όταν έρθω, να, να σου πιστεί. δώσω δύο σφαλιάρες να σε τακτοποιήσω και να πάω για ύπνο. Το διάτανο. Όχι, μωρό μου. Δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνεται και μωρό μου και χωρίς αυτά. Α, αυτά. Άρα σ' αφήνω τώρα. Όχι, όχι. Έχω και δουλειά, μωρί, πρέπει να το μεροκάματο. Δεν γίνεται να έχεις δουλειά. Εγώ είμαι δουλειά. Δουλειά. Τι θες και να πληρωθείς, να σου το κωμωδίνο στο τέλος. Ξέχνα το. <laughs> Δεν βιέρουμε για τέτοια. Λάθος εποχή να γίνεις πουν***. <laughs> Δεν γίνεται. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, έστω και στην εξορία. Εξόριστο και όχι αυτό εξόριστο όπω ήταν κάποιοι άλλοι μεγάλοι. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, το Κοινωνικό Ιατρίο Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκη γιορτάζει, ελπίζοντα σύντομα να κλείσει τα τρία χρόνια ύπαρξή του με συναυλία. Με του, Στανάσι Παύλο Κωνσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνι και Γιάννη Χαρούλη. Αν θέλει, ανακοίνωσαι το φιλιά. Το ανακοίνωσα στην Ελπίδα, το λέω, που μα έστειλε το μήνυμα, γράφτηκε κάτι άλλο. στην αρχή. Αυτά τα Ο Παπαμιμήκος είναι ο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παπαμιμίκο μιλάει για τον πρόεδρο του κόμματο. Εμείς έχουμε προτιμήσει εδώ και δύο χρόνια ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο. Είναι ο δρόμος της αλήθειας. Μπράβο! Και νομίζω ότι είναι αυτό που θέλει και ο κόσμος και αυτό αποδεικνύεται. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος προτιμά να μιλά λίγο, να δουλεύει πολύ και να έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έπεσε και να βάζω και όταν το άκουγε αυτό. Καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην ε, κάνει τίποτα. Να μην λάγει περισσότερο και να μην είχε αποτελέσματα. Γιατί αυτά που ο Παπαμιμήκος τα θεωρεί αποτελέσματα για τους περισσότερους Έλληνες είναι καταστροφή. Αλλά ε, κάπως και με κάποιο τρόπο όλα αυτά θα αλλάξουν, ελπίζουμε, στο άμεσο μέλλον. Ο Άδωνης... Ε, τον ακούσαμε νωρίτερα να χαρακτηρίζεται ήταν παλιό απόσπασμα, μιλτιάδι το Σαμαρά, και στο Μαραθώνα, οι Φάλαγκε κτλ. Το είπε και χτε στην εκπομπή που κάνει εκεί με τον αδερφό Λεωνίδαν. Το είπε πιο, ε, σε μεγαλύτερη έκταση και έδωσε περισσότερε εικόνε και γι' αυτό πρέπει να το μοιραστούμε. Πρέπει να συμπτύξουμε ξανά τη μεγάλη φάλαγγα των οπλητών. Γιατί πώ η φάλαγγα, όπω ακούσαμε τι μάχε, με τη συσπήρωση, με την χελώνα, με την όθηση όπου ένας έσπανε ένα έσπανε μια σπίδα του δίπλα στον άλλον. Με αυτό που λέει φάλαγκα. Λοιπόν, σε αυτή τη φάλαγα, όπου μην κόμβα τώρα. Το μεγάλο τμήμα αυτή τη φάλαγο, το μεγάλο τμήμα τη δεξιά είναι η νέα δημοκρατία. Τι να κάνουμε τώρα. Σε κάποιο μπορεί να αρέσει και δεν μπορούμε να αρέσει. Αλλά το μεγάλο τμήμα τη δεξιά πολιτικά στην Ελλάδα είναι η νέα δημοκρατία. Και αρχικώ μια δημοκρατία είναι αντόνησα. Τι να κάνουμε τώρα. Σε κάποιο έλεγα να αρέσει. Αυτό δεν είναι αδιάφορο. Στη μεγάλη μάχη των ιδεών που είναι αυτό να σα είπα προηγουμένω, αρχώ την ιστορία έχει κριθεί ο αντόμισαρα. Και μεγάλο τμήμα το συμπαγέ κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτά ακριβώ. Γιορτάσαν και τα 40 χρόνια προχτέ. Και θα τρίζουν τα κόκκαλα του Κωνσταντίνου Καραμάλι. Γιατί στη συζήτηση που θα ξεκινήσει την Τετάρτη στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνη, επειδή θα λείπει ο Πρωθυπουργό, έχει αφήσει στο πόδι του τον Βορύδη. Από όλου αυτού που έχει η Νέα Δημοκρατία, διάλεξε κάποιον που να εκφράζει την ψυχή τη παράταξη. Και δεν είναι άλλο από το Μάκη βορίδι. Έτσι λοιπόν, ανταυτού αντ θα είναι ο Μάκη Βορύδης, Υπουργό Υγεία και όχι μόνο, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Μάκης Βορύδης και προσπαθούν, εμείς το ξέρουμε, προσπαθούν να το χωνέψουν και οι νεοδημοκράτες με τόσα στελέχη τέτοια ιστορία, τι ακριβώς σημαίνει και θα σημαίνει Μάκης Βορύδης. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα σας για τα γατάκια, για μια αγγελία που είχατε βάλει. Ναι, ναι για τα γατάκια, πείτε μου. Ν Μπορείτε να περάσετε να δείτε τα γατάκια μου Ε, είπατε είναι ράτσα Είναι μεράσα, ναι Ωραία, ε, πού είστε, πού βρίσκεστε Στη Μονή Πετράκη Μονή Πετράκη Ναι, ναι Στην Πεντέλη. Στην Πεντέλη. Μα... εγώ ηγούμενα εκείνα. Ε, πώς ακριβώς θα σας βρω και τι ώρα σούμε, θα μπορούσα να έρθω. Από γευματάκι, από τα μαύρα θα με γνωρίσετε. Θα σας γνωρίσω απ' τα μαύρα. Ναι, και κάτω από το ράσο είναι και τα γατάκια. Δηλαδή θα έρθω στη, Μον... στη μονή Πετράκη και θα... Στην, Μον... Ο, και... στην Πετράκη θα είναι το ραντεβού. Εγώ είμαι στη Διπλανή, στη Μονή Καπέλο. Ε, το ραντεβού θα είναι στην Πετράκη. Ωραία, Ωραία. Τα γατάκια, τι ακριβώ είναι, μπορείτε να μου πείτε. Διό... Τι ακριβώ είναι, τι εννοείται. Ενώ πόσο, πόσο είναι σε ηλικία, πόσο μηνών, ανεφιλικά, να ασθενεικά. Είναι ένα κένα. Ένα κένα. Ένα κένα. Ένα το... Απλά αυτή την εποχή είναι ακούρευτα. Είναι μαλλιαρά, δηλαδή, να αγκύρα. Είναι μαλιαρά. Ωραία. Ε, μπορώ να έρθω και σήμερα, δηλαδή. Και σήμερα, άλλημο, το... και σήμερα. Ε... Αν πείτε στη Μονή Πετράκη τον ηγούμενο Παπαδόλη. Παπαδέλη. Παπατόλη, τόλη. Ο Παπατόλη ο Παρτινόλη. Απ' τη Μονή Καπέλο, δίπλα του Πετράκη. Σε 5 λεπτά είμαι εγώ εκεί, μόλις ρωτήσετε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, να είστε καλά. Τι θα φοράτε, πώ θα σε γνωρίσω. Ε. τι να σα πω τώρα. Καλά. Είχα να βάλετε σημαστεί. κάτι σε μνό, είναι λίγο συντηρητικοί οι υπόλοιποι ηγούμενοι. Ωραία, ωραία. Κάτι συντηρητικό τώρα μην προκαλέσετε. Καταλαβαίνετε κι εμεί είμαστε ναι. εδώ πέρα. Ωραία, απόλυτα, απόλυτα. Δεν αντέχουμε του πειρασμού. Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά. Θα σα δω από κοντά, θα φέρω και τα γατάκια κατά από το ράσο, να καλά. Έγινε, γεια, γεια σου. Γεια σου τσολιά μου. Γεια σου. Τι θα γίνει ρε μάχα, να πάρεις κάνα κομενάκι, να σηκώνει τηλέφωνο, ξέρει από πότε έχω να σε πιάσω. Κομενάκι να πάρω να σηκώνει το τηλέφωνο, εγώ το χαίρομαι, όχι εσύ. Τι σε νοιάζει. Τι σε νοιάζει. Εγώ θα, θα θέλω να σε πιάνω ρε φίλε. 25 από τότε που ήταν ο Σαμαρέας 25% έχω να σε πετύχω. Α, έχει καιρό νομίζει, νομίζει. να μου πάρει, ε.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 Ε, τότε να βάλουμε έναν ιδιωτικό πρωθυπουργό να λιτώσουμε και από αυτού του ανθρώπου. Τι του χρειαζόμαστε τότε. Ενώ έχουμε έναν δημόσιο πρωθυπουργό. Πώ το βλέπει. Δεν έχουμε δημόσιο στην Ελλάδα. πώ είναι η Ελλάδα. Γιατί μα το λένε και φορά παρτίδα. Τώρα λέει ότι ο ιδιωτικό δι, τομέα. Μιλάω για να το πόσο σωστά τον αδικεί και το ένα και το άλλο. Το πιο σωστό είναι ΣΔΙΤ. Αμπράβο. Έχουμε πολιτικό προσωπικό ΣΔΙΤ. Είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Πιο πολύ ιδιωτικού θα έλεγα. Τι θα το είναι... λέγε. Εγώ πρέπει να διαχωρίζω τη θέση μου. Οφείλω. Λοιπόν, σε είδα στον ύπνο μου Τι έκανα? το άλλα να δει τώρα story. Καταρχήν σε είδα ξαντό με μακριά μαλλιά και κοτσίδα. κουτσίδα. Είμαστε... Χρεστό. Όπω είμαι. Συχώ, ξέρω, ναι, δεν είσαι έτσι. τέλο πάντων. Λοιπόν, έχουν δει. Ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο, λέει, και εκπρωσωπούσαμε κάποιου. Τώρα, ποιο εκπροσωπούσαμε, δεν ξέρω. Και το ξενοδοχείο, λοιπόν, που ήμασταν, μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. Άστα τώρα. αυτά. Γιολόγη, έπεσε λιγό. Τίποτα δεν έπεσε. Δεν έπεσε λιγιο. Όχι, βρέ, προθεστώ. Και ήμασταν λοιπόν στο ξενοδοχείο και έφευγα να εκπροσωπήσουμε κάποιο. Το Τέλειωνε, Μωρή. Είναι μεγάλο το όνειρο. Θα κάτσω να ακούσω όλο το όνειρο. Άι, παράτα μα, πάρε ονειροκρήτη. Τι είχαμε πάρει ονειροκρήτη. Κατά, είδε τον ύπνο σου, λεφτά θα πάρει. Λοιπόν, και πήγαμε να εκπροσωπήσουμε αυτέ τι τίτλε. Μα έτσι πώ και... το πάστα κάνω εγώ όνειρο σε λίγο. Θα δω εγώ όνειρο λοιπόν, που να είναι. Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω, Ναι, παιδί μου, αλλά τελειώνει μόνη σου. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Τέλειωνε. Αυτό ήταν, πιλάκι. Αυτό ήταν, εξαιρετικό όνειρο. Πω, πω, κατά, βλέπω συμφορά. Άγεια. <ΣΣΣ> Έχουμε και Αλκίνο Ιωαννίδη, ότι καλύτερο, τρία συντήτα, έχει επιμεληθεί και ο ίδιος. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη αναφορά, νομίζω, από τις πολύ καλές παρουσίες, όχι μόνο μουσικά, αλλά και στην κοινωνία, με θέση, καθαρή θέση. Και εμεί εδώ συμφωνούμε σε, πολλά, σε πολλές από αυτές τις θέσεις. Ανοιχτά παίρνει για όλα αυτά τα θέματα που τρέχουν με ηλικιώδη ρυθμό, Τριγύρω μας. Το λαϊκό διδασκαλείο Πετρούπολη συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να δίνει χέρι σε παιδιά που οι γονεί του αδυνατούν να πληρώσουν φροντιστήρια. Η μόρφωση είναι δικαιώμα. Δίνουμε το χέρι σε όσου έχουν ανάγκη να σταθούν στα πόδια του και να παλέψουν μαζί μα. Μα λένε εδώ τα παιδιά που έχουν στείλει την ανακοίνωση. Τα μαθήματα θα γίνονται στο δεύτερο δημοτικό Πετρούπολη, δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο Πάξη Φροντίστε, ενημερωθείτε οι κάτοικοι τη Πετρούπολη. Οι υπόλοιποι, με αφορμή την εξ Είχα στείλει παντού βιογραφικά σημειώματα για δουλειά. όλοι βουλέπανε την ηλικία, όλοι μας απορίτανε. Εγώ λάδοσα για να το πάρω το δίπλωμα. Μου είπανε, θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Είμαι στο και να έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα, ζωή μου. Επιτέθηκαν με το πιο τρόπο σε όλα τα μπλοκ του Όλη την ημέρα στην αγωνία, στην να ψάχνουμε τι αγγελίε να βρούμε μια δουλειά. Το εποχή από 100, 120 και 20 και το <στονίσματα> δεν ρωτάμε τι Είναι μόνο για το Δεν υπάρχει και Με τρία Και δεν καταλαβαίνουμε πώ κατεβαίνει η ανεργία ενώ εμείς κάθε μέρα. Εισπράττουμε άλλα πράγματα. Δανείζεσαι είτε από γνωστού είτε από τράπεζε και δεν ξέρω και εγώ πώ μπορεί να τα επιστρέψει αυτά για να είσαι εντελώς αξιοπρεπή και καθαρό. Αποσχολούσαμε 150 άτομα και τώρα αποσχολούμε γύρω στα 20 άτομα. Δεν μετράνε τα τυχαία όσο οι γνωριμίε. Γνωριμίε, όχι απαραίτητα πολιτικέ και αυτά. Δηλαδή να ξέρει έναν άνθρωπο που να μπορεί να σε αποκαταστήσει έστω και στην πιο απλή δουλειά για να μην πεινάσει, πούμε. Εγώ είμαι μόνιμο στον δρόμο και λέω: Κοίτα τώρα, 800 δραχμέ στο κεράσι. 30 ευρώ που να τα πρωτοβοηθήσουμε με αυτάξι. Ένα τουλάχιστον 120 ευρώ το μήνα βεζίνη. Για να το κυκλοφορώ τα μάτια μου, πήγα να τη δουλειά μου στο σπίτι. Ευχόμαστε να μην έρθει ο χειμώνα. Όσο αργή είναι καλύτερα για μα. Γιατί δεν χρειάζεται καύσιμα. Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε φάρμακα. Και εφόρει νερό, τι λεφόρει. Όλοι, καταναλωτήκα τα μπροστάρι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν βάριέσαι. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν λεφτά κοντά. Λέμε τώρα έχουν έρθει τα ποι 3% może mi mnie a mnie <jogar w> <LISA> to mowa jest o że mowa że Έχω εξανακαστεί να λάθος. Είναι νομοθετημένη η διαφθορά στην μας. Έτσι λοιπόν, για αυτόν τον λαό ήταν όλα αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Λαό έχουμε και εμείς, το δικό μας βέβαια, κομμάτι αυτού που ακούσαμε, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Το δε βράδυ τις 10 παρα 10 έχουμε το δεύτερο επεισόδιο της... Σεζόν της τηλεοπτική ελληνοφρένεια, βεβαίω στον Αλφα. Γεια σα, Ναι, Γεια σας, Ριάλ. Ναι, ναι. Ε, μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ε, ναι, Γεια σας. Θέλω να κάνουμε μια φάρσα στον πατέρα μου, γίνεται. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Δεν είναι σωστό, παιδί μου. Δεν είναι σωστό. Γι' αυτό σε έφερε αυτή τη ζωή. Για να του κάνει τη φάρσα τώρα στα γεράματα. Γιατί. να μάθει κάτι ξαφνικά να μην το περίμενε. Σοβαρά μιλάω. Δεν είναι αυτό. κάνω πλάκα. Στο ε. διάτανο. Θαραλέω, σπούλια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή. Εγώ. Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Έχει κλαπεί μια μηχανή. Μήπω Μι θα μπορούσε να βοηθήσει κάπω το σταθμό στην περιοχή τη Τούμπα Θεσσαλονίκη. Τι θε να πούμε στον αέρα. Ε, έχει κλαπεί μια μηχανή από την περιοχή τη Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη με αριθμό κυκλοφορία νη νη Ιότα 541. Αν κάποιο γνωρίζει τον αριθμό. Νη νη Ιότα 541. Μία μαύρη μηχανή την Άνω, τούμπα, στα τη περιοχή της Νάνο Τούμπας, Θεσσαλονίκη. Τι μάρκα είναι? Τι μάρκα είναι. Αχ, τώρα μάλιστα. Ωραία, αν γνωρίζει κάποιο κάτι, τι να κάνει, πού να πάρει. Στο, στο κινητό, 6, 9. Αφήστε το, αφήστε το, συγγνώμη για την ενόχληση. Έλα, Παστολή. Έλα. Σε παίρνω για την πλάκα που θέλω να κάνει στον πατέρα μου. Όχ. Σοβαρό τώρα μιλάω. Γιατί το έκλεισε πριν τότε. Ε, συγγνώμη, καταλάβω το όρι. Τι το Τσόκλανε. Οριστέ. Άντε στο διάλογο. Λέγε, τι θε τώρα. Λοιπόν, θέλω να τον πάρει. Ναι. Για να του πει πω είσαι ο φίλο μου, ξέρει. Ο ερωτικό. Θα βγω εγώ γκέτσι. Επειδή είσαι κότα, εσύ να κάνει φάρσα στο ματέρα σου. Άντε στο διάλογο, Λούγκρε όλε. Από Θεσσαλονίκη παίρνει. Ναι. Ε, Σα είδα όταν ήρθε από κοντά. <Κυχ> Ένα που να είχε τρίχα στο πόδι δεν υπήρξε. Θα <Κυχ> στέρνα όλα καραφλά. Λογικό, δεν μου κάνει εντύπωση. Τρελαμένη στο διάλογο. Ναι, στο τηλέφωνό του. Τι να μου δώσει, Σουλάρα, θα του το ανακοινώσω εγώ να πα εσύ να μιλήσετε. Γιατί εγώ. Σαν άντρε. Γιατί και εσύ, θα του πει εσύ μέσω εμού ότι είσαι φυσφυρίκο. Του το λέω, αλλά δεν με πιστεύει. Του κάνω τέτοια πλάκα, αλλά δεν με πιστεύει. Με έχει πάρει χαμπά Ναι, ναι, πλάκα είναι. Δείξου τα σημάδια, παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Δείξτε τα σημάδια. Πε του ότι είσαι ευρύπροκτο και παιδί το κιόλα. Μάλιστα. Αυτά. Άντε για τώρα. Άντε, για. Έλα. Το φαΐ με πήρε ο μ***α. Δεν ήθελα να ενοχλήσω, με συγχωριστεί, τρώμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν τρώμε σήμερα. κάτι, δεν που φτέκει, έχει αξίδυγος από Η χθες, μαϊκάτικο, μ***α. Τι φτέκι. θα τον αφούν από χθες, πω, πω, φτέκι, μπέζει, μπέρα, τρόποι, φτέκει, θα έχουν στεγνώσει μπέρα. τα ψωμιά, όλα, θα είναι τώρα αυτό, το πετάκι στον τοίχο κυρνάει πίσω, ε. Να σου δευθάνει, μπέρα, μπέρα, να πω, δε φτάνει στον με παίρνεις να να σου πω. Η κύπρια στα ξέρεις ξέρει ποια είναι. Ποια είναι. Η βούλτεψη. Άλλα τη ρωτά, άλλα απαντάει, άλλα συμβαίνουν στην κοινωνία Σταμάτα, και... Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Γιατί η δεύτερη φάση είναι με μαγιο. Μη μου κάνει τέτοιε εικόνε. Εντάξει, ρε παιδί μου, στα... ε, εντάξει, παιδί, μου σταμάτα. Και τώρα πάνε, όλο μικρή. αυτό που ξέρουμε από τη βούλτεψη, με το ροχετό αυτό κάθε μέρα, το ίδιο και με μαγειό. Έλα. Με, πρόσεξε, βρε καμία απάντηση κουλή που έχει δώσει ο να καταλάβει. ήδιο Ο κύριο Τουρνάρα, όταν θα τελειώσει τη ζωή και θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μία λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μα κράτησε στο ευρώ, που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο, εγώ και μια δίπλα να κάνω Ο Αποστολή. Ο ίδιο. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Σε φυλαράκι, σε παρακαλώ, μπορεί να πει εκεί να εισηγηθεί ποιο είναι αυτό που φτιάχνει τι. Τους...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 Πάει για τέλο. Είναι με το γέλιο τη αττάκια σα. Ευχαριστώ πολύ. Μα χορτάσατε. Όχι, συγγνώμη. Δεν θα, δε θα χρειαστεί να κάνουμε άλλη εκπομπή με τόσο χιούμορ. Τι θέλετε. Δε, δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πολύ. Πρώτα αστείο όμω. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Αποστολή. Να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα. Γεια σου. Από πού με παίρνει. Εγώ από Αργολίδα. Τα φιλιά μου στην παγωμένη Αργολίδα. Να είσαι καλά. Παγωμένη αφού. λόγω εσου. Γεια. Τζίγιον! Τζίγιον! Μάτι μα ξέρει. και καζίδα.